Αν λέμε μεταφυσική πίεση δεν εννοούμε μια πίεση που ασχολείται με τα θεία ή θίγητα μετά τα φυσικά. Εννοούμε, για να δώσω τον ορισμό που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Έλιωτ, που εισηγήθηκε για τον όρο, πως σε αυτή την πίεση ό,τι μπορεί κανονικά να συλλάβει μόνο η σκέψη, μεταφέρεται στην επικράτεια του αισθήματο. και ό,τι μπορούμε κανονικά μόνο να το αισθανθούμε, μετασχηματίζεται σε σκέψη χωρίς να πάψει να είναι αίσθημα. Κι έτσι λοιπόν, προσθέτει ο Έλιωτ, ο ποιητής προσφεύγει στη μεταφυσική, όχι μόνο όταν γράφει σάτυρες, αλλά και όταν γράφει ερωτικούς στίχους, όπου μόνο η φύση θα έπρεπε να βασιλεύει. Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο μεταφυσικός, κατά Έλιωτ, ποιητής, ανταποκρίνεται στον ορισμό που είχε δώσει κάποτε ο Τζοντράιντεν. Ο ποιητή αυτός, Προσφεύγει στη μεταφυσική όχι μόνο όταν γράφει σάτυρες αλλά και όταν γράφει ερωτικούς στίχους όπου μόνο η φύση θα έπρεπε να βασιλεύει και περιπλέκει τους λογισμούς που γεννά ο απλός πόθος με κομψές φιλοσοφικές εικασίες ενώ θα έπρεπε να νοιάζεται για την καρδιά και να την εφραίνει με την απαλότητα του έρωτα. Και όσον αφορά αυτό το χίασμα σκέψη και αισθήματο. και όσον αφορά αυτή την περιπλοκή τη άτυρα. Και των ελεγείων, των ερωτικών ελεγείων κυρίως, ο καργιοτάκης, αν και κανένας δεν βλέπω να το λέει, είναι καταφανός μεταφυσικός ποιητή. Ο Άγρας ακόμη περισσότερο. Ο παπαριγόπουλος όχι ακόμη, αλλά έχει οδηγήσει όλα τα στοιχεία στο χείλος, λίγο πριν συντεθούν. Τώρα θα πείτε και τι κερδίσαμε, λέγοντα ότι ο Καριωτάκης είναι μεταφυσικός ποιητή. Κερδίζουμε, νομίζω, μια γενεαλογία η οποία μπορεί να τον απαλλάξει και εκείνον και τον Άγρα και εμάς τους ίδιους από την συνήθη παρανάγνωση του έργου τους. Μπορεί να τους επανεγγράψει σε μια παράδοση, η οποία ξεκινάει ταυτόχρονα με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ποιήση, και οδηγείται βαθιά με την καρδιά της μοντερνίτε. Άλλωστε, κατά την δική μου αντίληψη, ο ορισμός που δόθηκε στη μεταφυσική ποιήση, από μια άποψη, είναι ορισμό ορισμός εν γέννη της πίεσης και επομένως, το να διεκδικήσει κανείς για λογαριασμό αυτών των ποιητών την κατηγοριοποίηση που προτείνω, θα σήμαινε ότι τους ανακτά αδιαφυσβήτητα πια ως παρόντες μοντέρνους ποιητέ. Τι εννοώ όταν λέω γενεαλογία. Ο Έλιωτ, πάλι, όταν εισηγήθηκε τον όρο, πρότεινε και μία περιοδολόγησή του. Πρότεινε τρεις μεγάλες στιγμές, κατά τη διάρκεια των οποίων οικοδομήθηκε η μεταφυσική ποιήση. Η πρώτη στιγμή τοποθετείται στη Φλωρεντία, στα τέλη του δέκατοου ου αιώνα, και περιλαμβάνει την περίφημη ομάδα του Dolce Stilnovo, στην οποία ανήκει ο νεαρός δάντη καταρχήν, και ο Γουίντο Καβαλκάντι, ο καλύτερος κατά τη γνώμη μου όλων. Η δεύτερη στιγμή τοποθετείται στην Αγγλία στο 17ο αιώνα και είναι μια μεγάλη ομάδα ποιητών με επικεφαλής, θα λέγαμε εμείς έτσι όπως το βλέπουμε τώρα, τον Τζον Ντάν. Και η τρίτη είναι ένα δίδυμο τοποθετημένο στον ουδό του μοντερνισμού, στο Παρίσι του 19ου αιώνα, είναι ο Τριστάν και ο Ζήλα η τέταρτη εννοεί ο Έλιωτ, είναι ο ίδιο ο Έλιωτ, στις αρχές του 20ου αιώνα. <ΛΣ> αυτή η γενεαλογία είναι και σαν να μια σκοτεινή κλωστή. Είναι σαν να ακούς ένα απειλητικό ψήθυρο κάτω από το ανάλαφρο τραγούδι. Έναν ψήθυρο που υπήρχε σχεδόν εξ αρχής. Γιατί αυτή η ποιήση παρέλαβε στην ουσία την παρθενική στιγμή της σύγχρονης ευρωπαϊκής ποιήσης, του τροβαδούρους της προβυγγίας και το κυρίως θέμα τους, την αγγελική δέσποινα, την αυρή, απρόσιτη, αξιοθαύμαστη, έτοιμη σχεδόν να συγχαίεται στο μυαλό των άπρακτων εραστών της με την Θεοτόκο. Παρέλαβε αυτή την εικόνα και αφού την απέσπασε από τη μουσική, την εγκατέστησε στο επίκεντρο της ποιήσης, και έπειτα άρχισε κατά κάποιο τρόπο να την σαμποτάρει κιόλας. Εάν πράγματι ξαναξετυλίξουμε το νήμα αυτής της πίεσης, όχι πια παρακολουθώντας τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, παρακολουθώντας το ήθος της, το οποίο μας επέτρεψε να υιοθετήσουμε τον ορισμό με τα φυσική, αλλά παρακολουθώντας την θεματική της, θα δούμε ότι πρόκειται για την επώδυνη περιπέτεια ενός εγκομείου προς τη γυναίκα, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να απορριθμίζεται, αρχίζει να διαβρώνεται από αισθήματα απειλής, ώσπου στο τέλος καταντά άγρια σαρκαστικό ή βαθιά καταθλιπτικό, καταντά να αναδιατυπώνεται σαν παροδία του εαυτού του. Όμως αυτή η μαύρη σκία υπήρχε σχεδόν εξ αρχή. Υπήρχε από τον αβερωϊκό κιόλα. Βαλκάντι, ο οποίος μπορούσε να γράφει συγχρόνως τα εξής τρία σονέτα για τη δεσποινά του. Μπορούσε να γράψει ιδανικευτικά. Γυναίκα ομορφιά, καρδιά σοφή, Κυπώτες ευγενής και αρματωμένη, Άσμα πουλιών και ρότων λογισμί, Πλοία λαμπρά σε θάλασσα αφρισμένη, Διάφανη γαλήνη το πρωί, Χιόνι λευκό απαλά να κατεβαίνει, Όχθες νερών, αγρός που ανθοφορεί, Χρυσός ασήμι αμέθιστος, Τι μένει, τίποτα δεν θα βρω να συγκριθεί, με το αυρό τη δεσπινά μου κάλλος, τη χάρη, την καρδιά της την αγνή. Τόσο από την ομορφιά της ευνοείται, όσο από τη γη είναι ο θόλος πιο μεγάλος. Και τέτοιο θαύμα αμέσως ευλογείται. Εδώ η μόνη πιθανή γραμμή που μπορούμε να ακούσουμε είναι αυτή που οδηγεί κατευθείαν στη διατρική του Δάντη ή μέσω ενός ρομαντικού πίσιθανάτιου τόνου στην φεγκαροντημένη του σολομού. Ακούστε όμως... Θα βλέπατε όταν είχαμε ειδωθεί το πνεύμα εκείνο του έρωτα που φέρνει τρόμο γιατί διαλέγει να φανεί μονάχα όταν ο άνθρωπος πεθαίνει. Με άγγιζε σχεδόν και είχα σκεφτεί πως θα πονέκρωνε την πληγωμένη καρδιά μου και η ψυχή μου είχε ενδυθεί το θάνατο και βάραινε, θλιμμένη. Δεν το είδατε. Το απόδιώξε μακριά μου η λάμψη μες το βλέμμα σα. Μια στάλα ελέους που γίνε γλύκα στην καρδιά μου. Ένα πνεύμα λεπτότατο που τ' άλλα κράτησε πριν χαθούνε σαν σεχάσμα χάσμα από απ' του θανάτου μου το φάσμα. Αυτός ο πικρός, έλεγε Αγκοστώνος, είναι κιόλας, κατά κάποιο τρόπο ο Καριωτάκης φυσικά. Αλλά ακούστε ξανά. Τα μάτια μου θα πλήξει πνεύμα οξύ. Του νου μου κάθε πνεύμα να φυπνήσει. Του έρωτα το πνεύμα θα ηγερθεί και τα άλλα πνεύματα θα εξευγενήσει. Να νιώσει άξες το πνεύμα, πώς μπορεί το πνεύμα αυτό στην ευγενή του πτήση. Πνεύμα λεπτό, μα κάνει να ρηγεί το λίγο πνεύμα αυτής που έχω αγαπήσει. Και από το πνεύμα τούτο αναπηδά πνεύμα γλυκή. Κι αυτό, με ένα του νεύμα, γεννά το πνεύμα όλα τα LA. Πνεύμα που στέλνει πνεύμα βροχή. Και ξέρει τι σημαίνει κάθε πνεύμα. Χάρη στο πνεύμα που τα πάνθωρά. <Το> Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, ο Καβαλκάντη έχει χρησιμοποιήσει τη λέξη πνεύμα με διαφορετική κάθε φορά σημασία, σε κάθε στίχο του ποίηματος και μια φορά μάλιστα δύο φορές. Είναι φανερό ότι διακομοδεί άγρια τις ίδιες τις εμονές της ποιητικής σχολή του. Και έτσι, στον πικρό ελεγίακο τόνο έχει κιόλας προσθέσει την άγρια καταθλιπτική σάτιρα. Το χίασμα ελεγίων και σάτυρας υπάρχει εξ αρχής. Συνδεδεμένο με το ήθος εκείνο, τη ρητορική, το στυλ, πείτε το πώς θέλετε, που ονομάζουμε με τα φυσική ποιήση, βιδώνεται μέσα στο επίκεντρο του μοντερνισμού και είναι ο μόνος τρόπος να κατανοήσουμε πράγματα που ως θες μας φαίνονταν παραδοσιακά, παροχημένα, κλειστές φόρμες.